Η Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 4 Απριλίου 2011. Στο όνομα του Πατρός και του Ιερού Παγιου το το Πνεύματο, Βασιλέ Χουράνη παράκληται το πνεύμα τη αληθία, που ανταπούπαρον και τα πάνε πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελευθέ και σκίνουσον εν και καθάρισον η μάσα κυρίω και ω Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ε, από άλλο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρεται στη μετάνια μια και η μετάνοια είναι το κεντρικό στοιχείο της Αρακοστής αλλά και όλοι μα ασφαλώς της ζωής στέλνει μια επιστολή ο Άγιος, ο Άγιος Χρυσόστομος σε ένα μοναχό απομακρύνθηκε από το μοναχικό βίο και εξέπεσε και προσπαθεί να τον επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση και αρετή και εκεί με έναν παιδαγωγικό τρόπο προσπαθεί να τον εμπνεύσει σε αυτή την κατάσταση σε αυτή τη δικασία της μετανοίας. επιλέξαμε ορισμένα σημεία από αυτή την επιστολή τα οποία θεωρούμε πως είναι σημαντικά και ωφέλιμα σε ένα σημείο ο Άγιος Χρισόστομος, απευθυνόμενος στον μοναχό θέλοντας να του δείξει ποιο είναι το σημαντικό και τι αξίζει τελικά στη ζωή μας ε, τοποθετείται και επί άλλων ζητημάτων να δούμε τι συγκεκριμένα λέγε μου όμως λέει τι νομίζεις ότι είναι μακαριστόν και επιθυμητόν εις τον κόσμο τούτον, η εξουσία θα είπεις ίσως και ο πλούτος και η μεταξύ των ανθρώπων ευδοκοίμησης προσπαθεί δηλαδή να κάνει ένα ξεκαθάρισμα και να δείξει ποιο είναι το σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Και προβάλλει αυτά τα στοιχεία, τον πλούτο, την εξουσία και την αναγνώριση, την ευδοκίμηση την επιτυχία δηλαδή στον κόσμο και τι το αθλιότερο από αυτά όταν συγκρίνονται προς την ελευθερία των χριστιανών βάζει από τη μια την ελευθερία των χριστιανών και από την άλλη βάζει αυτά τα στοιχεία τη δόξα των πλούτων και την επιτυχία διότι ο άρχον υπόκειται εις θυμών θυμόν του Δήμου ε, εμείς βεβαίω παραξινευόμαστε σαν αυτή την ε, τοποθέτηση γιατί δεν έχουμε μέσα μας ξεκαθαρίσει τι σημαίνει ελευθερία και ακόμα ε, δεν έχουμε εμπειρία τι σημαίνει αληθινά χριστιανός και τι σημαίνει ελευθερία χριστιανική ζούμε ένα πρότυπος ζωής που δεν διαφέρει από τον κόσμο και μάλιστα συμπλέκονται αυτά και η χριστιανική ιδιότητα πολλές φορές ταυτίζεται με έναν καλόν επιτυχημένο άνθρωπο. Στη συνείδησή μας θεωρούμε ότι ο καλός χριστιανός, ο σωστός χριστιανός είναι αυτός που μπορεί ε, και επιτυχάνει και αυτά που έχει ως ε, επιθυμίες και ο κόσμος. Τον πλούτον, τη δόξη και την αναγνώριση. Και μάλιστα θεωρεί ότι έχει και τον βοηθό, έχει Θεόν βοηθό για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Έτσι διαμορφώνεται ένα άλλο ήθος. Μία άλλη στάση ζωής. λίγοι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν ότι ένας χριστιανός, ας το πούμε καλός, διαφέρει από έναν άνθρωπ. άνθρωπο ή μάλλον οι στόχοι του πνευματικού ανθρώπου είναι τελείως διαφορετική από τους στόχους του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος έχει άλλο ανοίγμα και ο σαρκικός άνθρωπος έχει άλλων περιορισμών. Ο περιορισμός του σαρκικού ανθρώπου είναι η αγωνία του για αναγνώριση, επιτυχία, δόξα του. Η αναζήτηση του πραγματικού ανθρώπου είναι το άνοιγμα του η, ελε, η, η, η απελευθέρωση του από αυτά τα στενά δεσμά και το άνοιγμα του στη νίκη του θανάτου. Το άνοιγμα του στην εμπειρία της αιωνίου ζωής στην αναζήτηση του νοήματος ζωής αυτά όμως δύσκολα μέσα μας είναι τακτοποιημένα και αυτό αν θέλετε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αναζήτηση του σημερινού ανθρώπου μέσα στη συνείδησή μας λοιπόν είναι όλη η αγωνία και όλος ο πόθος μας έχει επικεντρωθεί σε αυτό που θέλει και ο σαρκιακός άνθρωπος και απλώς παίρνουμε την ιδιότητα του χριστιανού για να έχουμε εξασφαλίσει επειδή έχουμε μπάρπα το Χριστό να μας εξασφαλίσει πιο σίγουρα αυτά που θέλουμε και εμείς ως πόθους και περιορίζεται η οπτική μας αναζήτηση το οπτικό μας πεδίο και έρχεται ο Χρισόστομος και λέει Ξέρεις σημαίνει ελευθερία μεγάλη, Ξέρεις, σημαίνει ελευθερία Ελευθερία δεν είναι να γίνεις πλούσιος, ελευθερία δεν είναι να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, ελευθερία σημαίνει να μην τα ποθείς αυτά και εξηγεί πως έχει το πράγμα παρακάτω πιο συγκεκριμένα. Και αυτά τα λέγει να πει στον Θεό τον μοναχό που τα άφησε όλα για να τον εμπνεύσει ξανά στην πνευματική πορεία, του λέει: Κοιτάξτε, τι είναι αυτή είναι τελικά. Ελευθερία. Τι είναι χαρά, τι είναι λύπη, τι είναι φω, τι είναι σκοτάδι. Λέει: Διότι ο, άρχον, ο άρχοντα δηλαδή, ο πρωθυπουργό, ο βασιλιά, ο οποίο θέλετε πάρτε, υπόκειται, λέει, το πρόβλημα που έχει. Ιστον θυμό του Δήμου, του λαού. Όλοι δεν τον ξεσκίζουμε. Το μυαλό με τα λόγια, ό,τι κακό γίνεται, εκεί το ξυλοφορτώνουμε. Και ει παραλόγου του πλήθου. Και στον φόβο ανωτέρων αρχόντων Τι θα πούνε οι ανώτεροι. Ε? Αν είναι υπουργό, ο προθυπουργός, Αν είναι γενικό γραμματέα, θα πει Αν είναι πρωθυπουργό, θα πει το Λοιπόν, και στον φόβο ανωτέρων αρχών και στα σφροντίδα του υπέρ των αρχωμένων. Και ο χθεσινό άρχον γίνεται σήμερα πλούσιο Και αγωνίζεται για τι καθημερινές πρόκλησε του κόσμου. Και ο χθεσινό άρχον, δέστε, γίνεται απλό ιδιώτη. <χω> Όχι μόνο το σημείο το πιάσει ο λακό στο ξύλο. <χω> Γιατί θεωρείται υπεύθυνο για τα πράγματα. <χω> τον το άδε Πρωθυπουργό τον ξέχασε και η μάνα του. Πεθαμένο είναι. Το <χω> γεροπαίσιο τον, τον ξέχασε ο κόσμο. Ο γεροπαίσιο ήταν άγνωστο. Και τρέχει κόσμο. Τον Παπαντρεάτο, τον Καραμάλι, ποιο τον θυμάται. Πάνε μερικοί να του να θυμίζουν ότι υπήρχαν κι αυτοί. Δηλαδή, αυτή είναι η δόξα του κόσμου. Διότι η ζωή δεν διαφέρει καθόλου από θέατρο. Θέλει να δει τώρα αυτό το του καταστάσεων. Διότι η ζωή δεν διαφέρει καθόλου από θέατρο. Αλλά όπω εκεί άλλος μεν παίζει ρόλο ο άλλο άλλος και άλλος στρατιώτου και μόλις δισελθεί νίκη ο θάνατος δηλαδή, ούτε ο βασιλεύς είναι βασιλεύς, χάνει το αξίωμα του, ούτε ο άρχον άρχον, ούτε ο στρατηγός στρατηγός, έτσι και την ημέρα κρίσεω ο καθής θα λάβει την αμοιβή που του αξίζει, όχι επί τη βάση της ιδιότητός του, αλλά των πράξεών του. Δηλαδή αυτό που ορίζει τον άνθρωπο είναι η ελευθερία του. Αυτό καθορίζει το πρόσωπό του, την ταυτότητά του, που έχει προσδιορίσει την ελευθερία του, που την έχει κατευθύνει. Και αυτό τι σημαίνει, αν λοιπόν πρόσωπο που σημαίνει αυτό που με ορίζει ως επιλογή, που στρέφω την αγάπη μου, Πού στρέφω την ελευθερία μου, αυτό με ορίζει, ορίζει την ουσία μου, ορίζει την ταυτότητά μου, ορίζει το πρόσωπό μου και άλλο τον ρόλο που παίζω, το σχήμα που φέρω, που μπορεί να μην ταυτίζεται με την προσωπική μου ελευθερία. Αυτό λοιπόν κάνει τη διάκριση. Άλλο λοιπόν η εξουσία, και άλλο η πραγματικότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτό τη εξουσία, τίποτα. Έρχεται ο θάνατο και τα δίδει όλα. Δηλαδή είναι προσωρινό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το προσωρινό, για αυτόν τον θεατρικό ρόλο ξεσκυζόμαστε για να το πετύχουμε. Και λέμε Ω, ο Πρωθυπουργό, αχ να μου κι εγώ σαν αυτόν, αχ ο πλούσιος, να χαρακεί εγώ την τσέπη μου γεμάτης αυτόν. Και ο καθένας παίρνει ένα ρόλο στην κοινωνία και γι' αυτό ε, ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια. Και ο, εκεί μέσα μας ορίζουμε την έννοια την αξία ή την απαξία του ανθρώπου. Και αυτό έχει στου κοσμικού ανθρώπου, στου χριστιανού πιο πολύ. Γιατί δεν είμαστε χριστιανοί. Κομπλεξικοί είμαστε. Μειονεκτικοί είμαστε. Σαυμάζουμε το φαίνεσθε, όχι την εσωτερική κατάσταση και ελευθερία. Τυφλωνόμαστε από αυτό. Κολακευόμασταν από αυτού του θεατρίνου μα πλησιάζει και μα δώσει αξία. Αλλά δεν κολακευόμαστε αν πλησιάσουμε έναν ουσιαστικό άνθρωπο που έχει περιεχόμενο πραγματικό. Άρα, τι σημαίνει, Πού ορίζουμε την έννοια την αξία του προσώπου από αυτά τα πράγματα, Ποια είναι η χριστιανική ελευθερία, Όχι να περιφρονεί αυτά, αλλά να τα έχει υπερβεί. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή διάκριση του αναρχισμού από τον χριστιανισμό. Η αναρχία πολεμάει αυτά γιατί προφανώς καταλαβαίνει την υποκρισία του, αλλά με εμπαθή Τρόπο και γίνεται και αυτή μια άλλη μορφή εξουσίας που ικανοποιεί την, τον εγωκεντρισμό της δηλαδή είναι βεβαίως η υποκρισία η εξουσία αλλά και εσύ ως αναρχικός που το πολεμάς πολύ σωστά πράτης ίσως αλλά το ουσιώδες δεν έχει γίνει ο πόλος υπαρξιακής ο αναφορά είναι το υφθορά πάλι ο πόλος της υπαρξιακή του αφοράς και τον αρχικού είναι ο θάνατος πάλι. Η αντιεξουσία ίσως αλλά η χρονικότητα η φθορά, η βιολογικότητα του ανθρώπου όχι το όντος είναι του που ορίζει το πρόσωπό του που είναι ανασύτηση καθολικής αλήθειας της όντος αλήθειας της αιωνιότητας δηλαδή. Ο χριστιανός έχοντας την εμπειρία του όλου του αιωνίου δεν περιφρονεί εμπαθός αυτό. Δηλαδή με πάθος αλλά το υπερβαίνει αυτό, θεωρώντας πως αυτό δεν είναι αξία της ζωής, απλώς είναι ίσως μία αναγκαιότητα που υπηρετεί την αμαρτία του ανθρώπου. Τίποτα άλλο. Που υπηρετεί την δολικότητα του ανθρώπου. Και αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν όχι απλά τιμής, αλλά οίκτου. Όχι απλά τιμής, αλλά οίκτου. Έχουμε λοιπόν τρεις καταστάσεις. Ή κανείς αποδίδει τιμή και δόξα σε αυτούς που είναι η αποδιδει τιμη και δοξα σε αναφορά, η αντιστρατεύεται αυτού και του καταπολεμεί μέχρι να του εξαφανίσει. Ή υπάρχει και χριστιανική πρόταση του Ήκτου τη λύπη τη αγαπητική όμω και τη διάθεση να εμπνεύσει με ένα άλλο περιεχόμενο τον άνθρωπο σε όλε τι λειτουργίε και ασφαλώ και σε αυτή τη λειτουργία. Αυτό όμω είναι τελείω διαφορετικό. Είναι λοιπόν μια πραγματική αναρχία που ξεπερνάει τα όρια τη εμπαθού καταστάσεω και μορφώνει μια έννοια αίσθηση ζωή και ελευθερία στον άνθρωπο γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι αληθινά ανατρεπτικός και η ανατροπή του να έχει ζωή και περιεχόμενο αν η ανατροπή δεν έχει βάση την αγάπη και αν η αγάπη δεν έχει βάση τον Χριστό και αν η βάση του Χριστού δεν είναι ιδεολειψία αλλά προσωπική μετοχή και κοινωνία Μήπω όμως η δόξα η οποία εξαφανίζεται ως άνθος και μιλάει τώρα για την δόξα μετά από αυτό. Μήπως όμως η δόξα η οποία εξαφανίζεται ως άνθος χόρτου είναι κάτι τιμητικόν. Τι να είναι αυτή η δόξα. Λέει σαν το χορτάρι που εξαφανίζεται. Μήπως ο πλούτος δια τον οποίον ταλανίζονται οι κάτοχοι. Διότι λέει αλίμονον ει πλουσίους και πάλι αλίμωνον εις έχουν πεποίθηση στη δύναμη των. Και καυχόνται για την αυθορία του πλούτου των. Δηλαδή, Θεό είναι ο πλούτος. Ο Χριστιανός λέει, και το αστείο ποιο είναι τώρα, δείτε τώρα τι γίνεται. Όποιον άνθρωπο, να πάρω που έχει μια θέση εξουσιαστική από τα χαμηλότερα επίπεδα, γιατί εξουσία μπορεί να είναι και ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή, ένα παπά, ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, ένα ένα υπουργό, ένα πρωθυπουργό, μην το παίρνουν μόνο σε υψηλά αξιώματα και ένα πατέρα είναι μια εξουσία και μια μάνα είναι μια εξουσία. Το θέμα είναι πόσο αγωνιά κανεί να υπερασπιστεί την εξουσία του και τον ρόλων του, χωρί όμω να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο τη εξουσία του που είναι η διακονία. Παραδείγματο χάρη, λέει ο πατέρα που εγώ κάνω το ίδιο για εσά και δεν με ακούτε. Τι είναι αυτό η αγωνία σου είναι να σε ακούσουν ή να θεραπεύσει το παιδί σου βλέπεις καμιά φορά σε τηλεόρα τσακώνεται υπουργεί προφηβού και έχει πολύ γούστο τσακώνεται γιατί γιατί αγωνεί ποιος θα σώσει τον κόσμο μα αν τσακώνεις για να σώσεις τον κόσμο δεν τσακώνεσαι δηλαδή τόσο, τόσο αγάπη έχουν για τον κόσμο που τσακώνεται ποιο πρώτος θα πάει να σώσει τον κόσμο και να εκφράσει την αγάπη του συμβαίνει κάτι αδειό ε, δε συμβεί να γιατί τσακωνονται για την κοινοδοξία τους ή για το συμφέρον τους. <laughs> Αυτό και στου πολιτικούς στην κοσμική εξουσία και στην εκκλησιαστική πιθανότητα. αλλά και σε κάθε μορφή εξουσίας. Ε, δεν είναι φεδρό. Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα λέπια από τα μάτια της ψυχής μας και δούμε καθαρά γιατί ο γονιάνθρωπος δηλαδή συγκρούονται δυο λογισμοί και είναι ποιος θα υπερισχύσει του, α... του άλλου αυτή είναι η διαφορά ε, έρχεται ο καθένας να δώσει μια πρόταση ζωή. μα μπορεί μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο αν δεν τακτοποιήσει τη διάθεσή σου θα πει κάποιος τεχνοκράτης άστρε παπά μου ο άλλος να είναι αποτελεσματικός Βεβαίω να είναι αποτελεσματικός εντάξει άστο αυτό αν όμω πνευματικά χωλένει η ιστορία Δηλαδή, είναι ψεύτικη αυτή η κατάσταση. Αυτός που ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει έναν πολιτικό κήρυγμα που κόπτεται για τα δυνάτητες κοινωνίες, μιας σαν τον παπά κόπτε για την αγάπη στο κήρυγμά του. Στην πτώση είμαστε. Άρα τι ότι δεν έχουμε επαφή με την προσωπική μας πραγματικότητα. Και αυτό βεβαίως δεν είναι το ενδιαφέρον μας να κάνουμε έναν άνθρωπο πολιτικό αποτελεσματικό, αλλά είναι ενδιαφέρον μας να δούμε την πραγματική διάσταση σε πνευματικό επίπεδο αυτό το καταστάσεων και στο δικό μας μικρό κόσμο αν δεν τακτοποιήσουμε, δεν συνειδητοποιήσουμε το ρόλο μας, έχουμε πρόβλημα λοιπόν αυτή, αυτή, αυτή είναι το αστείο ο χριστιανός όμω λέει, ο χριστιανός ο πραγματικός ποτέ δεν γίνεται από Άρχοντα ιδιώτη από πλούσιος πτωχό, από ένδοξος άδοξο. για ποιο λόγο γιατί υπάρχει μια ανατροπή, ποια ανατροπή που υπερβαίνει την λογική των ανθρώπων ποια λογική, αυτή το Ευαγγελίο που λέει αλλά μένει πλούσιος όταν πτωχεύει λες την πλάκα, ο άλλος από, φτωχός, από πλούσιος γίνεται φτωχός ο Χριστιανός όταν φτωχεύει γίνεται πλούσιος όταν, αλλά μένει πλούσιος όταν πτωχεύει και υψώνεται όταν φροντίζει να ταπεινούται ο άλλος θεωρεί ότι ήταν ψηλά και έπεσε έχασε το αξίωμα και τίποτα δεν έγινε ο Χριστιανό τι γίνεται, Υψούται όταν ταπεινούνται. Και γίνεται πλούσιο όταν πτωχεύει. Αυτό είναι η ελευθερία. Αυτή είναι η πνευματική ανατροπή και αναρχία. Την εξουσία δεν την έχει. Την οποία, η εξουσία, δεν, δε, η εξουσία, η εξουσία δεν, την οποία έχει δεν μπορεί κανεί να την καταλύσει. Την κοσμική εξουσία καταλύεται. Λίγο χρόνια και κρατάει. Λοιπόν, την εξουσία όμω αυτή που έχει, που είναι η πνευματική εξουσία, δεν μπορεί κανεί να την καταλύσει. Ούτε από τους ανθρώπους, αλλά ούτε και από τους άρχοντας της εξουσίας του κοσμοκράτορος του σκότους, δηλαδή του αντικειμένου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλουμε να θαυμάσουμε κάτι, να ξέρουμε τι θαυμάζουμε. Όταν ποθούμε κάτι, να ξέρουμε τι ποθούμε. Όταν θέλουμε να διακρίνουμε τους ρόλους μας, πρέπει να του καταλάβουμε στο πραγματικό του περιεχόμενο. Αλλιώς είμαστε σαλεμένοι πνευματικά. Δεν είμαστε σε βάση. Και πραγματικά έχει μεγάλη ελευθερία η ιστορία αυτή. Άνθρωπος αν έχει αυτή την θέση δεν είναι εύκολα, να... δεν θίγεται εύκολα, δεν προσβάλλεται εύκολα, δεν αδικείται εύκολα και όταν ακόμα αδικείται. Γιατί έχει μέσα του άλλη αναφορά ζωής. Να πούμε και παρακάτω. Ώστε <χω> λοιπόν μας χρειάζεται παντού προθυμία και πολυδιάθεση. Μιλά για τη μετάνοια και αν έτσι ετοιμάσουμε τη συνείδησή μας ώστε με πολύ δρυμύτητα με όση δηλαδή θέλει και απαιτεί ο Θεός και την προηγούμενη κακία να μισήσει και να προτιμήσει τη σωστή οδό τότε ο χρόνος δεν θα μας ζημιώσει καθόλου. Λέει κάποιος αν βρίσκεται σε μεγάλη αμαρτία σε μεγάλη κακία αυτό που χρειάζεται είναι διάθεση. Και ο χρόνος αυτό δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί η μετάνοια δεν είναι υπόθεση ποσότητας χρόνου αλλά διάθεση ψυχής πολλοί λοιπόν εννοήσαν τελευταίοι εξεπέρασαν οι σαρετοί πρώτους διότι δεν είναι βαρύ το να πέσει κανείς δηλαδή να αμαρτήσει αλλά το να κινείται και να μην εγείρεται όταν πέσει και να επιθυμεί το κακό και να δεικνύει κνηρία και δια το της απογνώσεως να αποκρύπτει την ασθένεια στη λύση του. Λοιπόν, το φοβερό δεν είναι η αμαρτία αλλά το να μην είναι κανείς πεσμένος κάτω. Να απογοητεύεται και μέσα από την απογοήτευσή του να κλονίζεται η θέλησή του. Άρα, άλλο κανείς να έχει την αμαρτία ως τρόπο ζωής ως επιλογή του να κινείται σε αυτήν είτε γιατί το γουστάρει Είτε γιατί έχει απογοητευτεί και άλλο κανείς κάθε στιγμή να συνοβεί την αμαρτία του και να σηκώνεται. Αλλά όχι χωρίς πόνο γιατί αυτό θεωρούμε πως είναι πρόβλημα είναι η, από τη μια η απόγνωση βεβαίως αλλά και από την άλλη η μη συνέστηση της αμαρτίας η μη συνέστηση του νοσήματος η μη συνέστηση τη γιατί είναι πάρα πολύ σωτήριο το να έχει συνέστηση κανείς της αμαρτία του όχι για να νιώθει ενοχή όχι για να τιμωρείται όχι για να κουκομυριάζει αλλά για να συναισθάνεται το δωρο της αγάπης του Θεού αν δεν αισθάνεσαι την αμαρτία σου δεν αισθάνεσαι υπόχρεος δεν αισθάνεσαι ότι είσαι χρεωμένος και δεν θα καταλάβεις η δωρεά που σου κάνει ο Θεό, που σου παίρνει το χρέο, και θα τον εκτιμάς τον Θεό. Άρα η συνέστη της αμαρτία δεν έχει να κάνει με την ενίσχυση τη ενοχή, αλλά με τη διασφάλιση και ενίσχυση τη σχέση με τον Θεό. Και τη μετοχίσεις στην αγάπη του Θεού. Και είναι τραγικό από ότι μια βεβαίω όταν ο άνθρωπο διωτηθεί με μια ενοχή, και είναι μια εκτροπή από την αληθινή μετάνοια. Αλλά εξίσου και χειρότερη εκτροπή είναι η μη συνέστη τη αμαρτία. Γιατί δεν μπορεί να βαθύνει ο άνθρωπο το πλούτο τη αγάπη του Θεού. Όταν δει, δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι ασθενή έχω τον καρκίνο μου. Και νομίζω ότι είναι μια γρυπούλα, και βρέθηκε ένα σωστό διατρό και μου θεράπευσε και τον καρκίνο, θα πω, δεν θα πω, μου θεράπευσε καρκίνο. Ε, μια γρυπούλα μου κάνει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα τον εκτιμήσω, δεν θα τον αγαπήσω, δεν θα τον προσκυνήσω, δεν θα πέσω στα πόδια του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε του που έχουμε. Για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθο τη αγάπη του Θεού αλλιώς αποκτά τέτοια άμβλη στη συνείδησή μας που δεν μπορεί να οριοθετείς να πούμε πού είναι το καλό και πού το κακό πού είναι η δωρεά, πού είναι ο πλούτος αγαπης του και πού είναι η αφασία μας γι' αυτό η μετάνοια προϋποθέτει αυτή τη συνέστηση για να μας ενώσει πιο πολύ με τον Θεό, για να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό, όχι για να μείνουμε στην ενοχή μας η ενοχή είναι φαρισαϊσμός έτσι λοιπόν δεν είναι σημαντικό η αμαρτία, αλλά σημαντικό είναι η μετάνοια. Δεν είναι σημαντική η κακία μας, αλλά σημαντικό είναι η διάθεση για αλλαγή. Και αυτό δεν επειτύπτει ποσότητα χρόνου, αλλά διάθεση ψυχής. Η διαφορά της πνευματικής, της πνευματικής νόσου από τη σωματική ποια είναι. Σωματικά υπάρχουν ανίατες ασθένειες, πνευματικά δεν υπάρχει ανίατες ασθένεια. Δεν υπάρχει πνευματικά νέα ασθενή μόνο η διαφορά αυτή είναι. Όλα είναι θεραπεύσιμα. Γιατί ο Χριστός όλο τον άνθρωπο πήρε και ό,τι προσέλαβε ο Χριστός θεραπεύεται. Το απρόσληπτον, λένε οι πατέρες μας, και αθεράπευτον. Αλλά προσέλαβε, προσέλαβε όλη τη φύση μας ο Χριστός, άρα υπάρχει δυνατότητα όλος ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Μέσα στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Διότι δεν είναι βαρύ να πέσει κανείς αλλά το να κινείται και να μην εγείρεται όταν πέσει και να πει ναι. Προς αυτούς και ο προφήτης οργισμένος έλεγε μη ο πίπτον δεν ανίσταται. Μήπως αυτός που δεν πέφτει δεν σηκώνεται όρθιος ή ο απομακρυσμένος δεν επιστρέφει και μετά ξεκινάει πιο πρακτικά και πιο συγκεκριμένα ο Άγιος Βρυσόστομος. Όπως ακριβώς λέει και οι άριστοι από τους ιατρούς επαναφέρουν με πολλήν επιμέλεια στην την υγεία όσους πάσχουν από μακροχρόνιον ασθένεια όχι μόνο θεραπεύονται σε αυτούς συμφώνως προς τους ιατρικούς κανόνες. Ακούστε τι λέει εδώ. Δηλαδή τώρα γράφει ο Άγιος Βρυσόστομος σε ένα μοναχού που τα παράτησε και έπλεξε μια όμορφη και προσπαθεί τώρα να τον φέρει στα, στα καλά του. Και του εφαρμόζεται τέτοια μέθοδο πνευματική, που είναι εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν, όπω ο άριστο γιατρό, κάποιε φορέ προκειμένου να θεραπεύσει μια μακροχρόνια ασθένεια, ξεπερνάει και του κανόνε που έχει μάθει. Γιατί το λέει αυτό, αλλά ενίοτε κάνοντα και άλλα πολλά προ χάριντον. Έτσι λέει και ο Θεός, τι κάνει, δεν οδηγεί από τόμος εις την αρετή αυτούς που έχουν διαφθαρεί, αλλά με ήρεμον τρόπον και βαθμιδόν Υποβαστάζουν αυτούς εις κάθε περίπτωση, ώστε να μην μεγαλώσει το χα... σχίσμα και γίνει μακροτέρα περιπλάνησις. Όχι μόνο δει παρακέλη για πώς, πού το στηρίζει αγιογραφικά ο Αγίος αγιο... Σώστομος. Δε σε τι λέει ο Θεός. Τι κάνει. Όταν κάποιος ε, έχει μεγάλη ασθένεια μακροχρόνιο δεν τον οδηγεί απότομα και φέρει μεγαλύτερη ένταση και χάσμα και σχίσμα αλλά προσπαθεί με ήρεμον τρόπο και βαθμιδόν σύμφωνα με την δυνατότητα και δεκτικότητα του ανθρώπου. Γιατί αλλιώ ο άνθρωπος θα αντιδράσει και θα γίνει σκληρότερο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν από τη μια του δίνει ελπίδα του δίνει ελπίδα θέτοντάς του το πλαίσιο ποια είναι πραγματική ζωή λέγοντας του ότι δεν χρειάζεται χρόνος αλλά διάθεση ψυχής και ταυτόχρονα σαν να του λέει αναγνωρίζει το πάθος σου αναγνωρίζει τη δυσκολία σου και πρέπει σιγά σιγά να υποβαστάζεσαι από τη χάρη του Θεού και να προχωρήσει. Αυτό τι σημαίνει, ο γιατρός θα έλεγε: είσαι στο πάθο, πάρε το φαρμακό σου και τελειώσαμε. Έχει αυτή την αμαρτία να επανέλθει και τελειώσαμε. Όσο φω Δάσκαλος όσο φω παιδαγωγό, όσο φω Θεός ξέρει την ικανότητα, τη δυνατότητα του κάθε ανθρώπου, ξέρει το μέτρο του, ξέρει την κατάστασή του και πολλές φορές ξεπερνάει και του για να επαναφέρει τον άνθρωπο στη θεραπεία και στην υγεία. Γιατί? Δεν σέβεται τον νόμο, σέβεται τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρεται για τους τύπους, ενδιαφέρεται για την ουσία. Και λέει παρακάτω ο Αϊσόστομος στον Θεόδρο «Μας υπεσκέλησεν ο διάβολος και μας ενίκησεν». Λοιπόν, πρέπει να γερθόμεν και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμνίζομεν αυτούς εις τα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνον να μην προσθέσουμε και τη δική μα μας άλλα. Δέστε τι λέει. Καλατήλη μας είπες και λισε. Το Θεόδωρο εσένα. Ένα σώμα είναι. Αυτή είναι η αγάπη. Όταν θέλεις να δώσεις μια δυνατότητα θεραπεία στον άλλον, το πρώτο στοιχείο είναι, όχι θεωρίε. θεωρίες, δεν ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τον άλλον. Δεν ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από την πτώση του άλλου. Λέει κάποιο, πώς θα το βοηθήσουμε. Τα καλύτερα λόγια να πει, τα πιο σωστά λόγια. Αν όμω ξεχωρίζει τον εαυτό σου από τον άλλον, δεν ωφελεί. Το αισθάνει το άλλο. Το εισπράττει. Αν ξεχωρίσει τη δική σου ζωή από την πτώση του άλλου, δεν τον ωφελεί. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί αν ξεκινήσει κανεί, λέει Αχ, τον καημένο τι έκανε. Εγώ δεν το έχω, για να τον βοηθήσουμε. Τον καταστρέφει ακόμη περισσότερο. Τα καλύτερα λόγια του πει. Τι προποθέτει να αισθάνεται κανεί ότι είναι στην ίδια πτώση με αυτόν. Και αν όχι σήμερα, αύριο, ή οπωσδήποτε αυτή είναι η φύση και του ίδιου. Απλώ δεν έτυχε να αμαρτήσει. Ή, και δεν έχει σημασία, δεν αμάρτησε ο ίδιο. Αμάρτησε ο αδελφό του, μέλο του ίδιου σώματο. Αμάρτησε ο ίδιο άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος έχει αυτή τη συνέστηση, είναι ένα όριμο πνευματικά άνθρωπο που έχει υποψιαστεί ποια είναι η αγάπη χριστιανική. Και τότε, ακόμα και τίποτα να μίλε, αν έχει αυτό το βίωμα ω κατάσταση ζωή και συνεπάρχει με αυτό τον άνθρωπο. Του δίνει δυνατότητε θεραπεία και ελευθερία. Αν όμω δεν έχουμε αυτή τη συνέστηση και έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε κάτι διαφορετικό εμεί, στην ίδια πτώση είμαστε και α μην κάναμε το ίδιο πράγμα. Απλώ δεν έτυχε λόγω ιδιοσυγκρασία, λόγω κράσεω, λόγω συνήθεια να κάνουμε τη Αλλά στην ίδια μαρτυρία είμαστε. Αν δεν έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε στην ίδια πτώση και είμαστε κάτι διαφορετικό εμεί. Γι' αυτό ο Άγιο Χριστό μα λέει: «Μας υποσκέλισε ο Διάβολο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, είσαι ένα ζευγάρι. Αμάρτησε η γυναίκα σου, αμάρτιση ο άντρα σου. Εάν η αμαρτία τη γυναίκα, το λάθο τη, δεν, δεν σου δίνει την αίσθηση και, ότι είναι και δική σου αμαρτία και δική σου πτώση, δεν την ωφελεί, την καταστρέφει. Κι αντίστροφα. Να έχεις αυτή τη συνέστηση. Δεν είναι ο άλλο άλλο. Ο άλλο είναι αυτό μου. Και κατακριμίζομαι εν και στα τραύματα που εδέχθημε από εκείνον, να μην προσθέσουμε κι άλλα. Διότι και ο μακάριος Δαβίδ έπεσε το ίδιο παράπτωμα, ει το οποίο και εσύ τώρα, και όχι μόνο ει αυτό, αλλά και ει άλλο, εν συνεχεία δεν Ο Δαβίδ έπεσε και στη μυχή και στο φόνο. Τι συνέβη όμω, έμενε στην πτώση του. Δεν είχε έρθει αμέσω πάλι. Και δεν παρετάχθη διεναντιμετωπίσης πάλι των εχθρών. Τέτοια δεν είκη κατέφερε στους αντίπαλόν του, ώστε και με τα θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Επανήλθε καλύτερος από ό,τι την πριν την αμαρτία και μνημονεύεται ως προστάτης των απογόνων του. Δηλαδή, λέει ο Γεξόστομος, να μην αμαρτήσεις. Αμάρτησες μπορεί να επανέλθεις. Και να ανατέρει, όχι απλώς να επανέλθεις να είσαι και καλύτερος από ότι πριν έχοντας και εμπειρία τι σημαίνει χαρά και τι σημαίνει φθορά τι σημαίνει κόλαση και τι σημαίνει παράδεισος τι σημαίνει χάρη του Θεού και τι σημαίνει απουσία του Θεού δε λοιπόν και εκείνος θα σκέπτεται αυτά που σκέπτεσαι και εσύ τώρα ότι είναι αδύνατο να εξηλειώσουμε τον Θεό και αν έλεγε μέσα του με τιμήσε ο Θεός με μεγάλη τιμή και στου προφήτε με κατέταξε και την εξουσία των ομοεθνών μου έδωσε και με προεφύλαξε από πολλού κινδύνου. Πώ θα μπορέσω λοιπόν να εξηρέσω πάλι τον Θεό μετά από τέτοιου είδου παρανομία και φόνων» αν αυτό λέει και ο Δαβίδ. Λέει ο Θεό με τι με είσαι πράγματα, με κοσμική εξουσία, με πνευματική εξουσία, με προφητεία, με βασιλεία. Και εγώ έκανα τέτοια πράγματα που, που πώ θα εξηρέσω τον Θεό, ανεσκέπτο το λέει έτσι. Όχι μόνο τα μετά ταύτα δεν θα έπρεπε αλλά και τα πρώτερα και θα εξαφάνιζε και χειρότερα θα έκαμε δηλαδή. Σε πίσω άραγε για τα πάθη ψυχής δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα σε αυτά ως ανίατα ή μήπως θέλεις πάλι και άλλους λόγους λέει στον Θεόδωρο. Και αν ακόμα, φορές φορά, περιέλθει ει εγώ ποτέ δεν θα απελπισθώ διασέ. Ακούστε τι λέει. Ακούστε και αυτό. Ούτε θα πάθω κι εγώ αυτό δια το οποίο κατηγορώ του άλλου, μολονότι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να απελπίζεται κανείς μόνος του και το να, και το να τον απελπίζει άλλο. Του λέει, και αν εσύ απελπίζεσαι, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Δέστε δύναμη ψυχής. Εμείς επειδή δεν έχουμε πίστη στον Θεόν και όταν ακόμα ο άλλος έχει αμυδρές ελπίδες, εμείς προσπαθούμε. Τι κάνεις, χάθηκες, δεν έχεις ελπίδες, τον πανικοβάλουνε. Γιατί λυπή πίστη. Αλλά όμως ούτε έτσι θα περιέλθω ει απόγνωση διασύ, και αν ακόμη πάθει τούτου απίρου φορά, διότι ίσως υπάρξει κάποια επιστροφή προς την αρετή και αποκατάσταση ει τον πρώτερό σου βίον. Εάν δε η εξομολόγηση των αμαρτημάτων δίδει τόση ανακούφιση, πολύ περισσότερο δίδει το να εξαλείψουν αυτά δια των έργων. Εάν yeah, δεν υπήρχε αυτό και ο Θεός συμπόδιζε τους άπαξ εκτραπέντες από την ευθείαν οδόν, να επιστρέψουν πάλι εις των προηγούμενων βίων κανεί ίσως εκτός ελαχίστων δεν θα το ποτέ στην βασίλετη των Ιωαννών. Λέει αν ήταν δυνατό, μόνο αν κάποιος μια φορά αμάρτηνε δεν ήταν δεκτός από τον Θεό τότε πραγματικά αν υπήρχε απόγνωση και ελάχιστα θα ενώ τώρα λέει θα έβρωμε ότι οι περισσότεροι δοξασθέντες είναι εκείνοι που μετενόησαν δύο τα σφάλματά του. Ακούστε τι λέει. Αυτοί που δοξάστηκαν περισσότερο δεν είναι αυτοί που δεν αμάρτησαν. Αλλά αυτοί που μετενόησαν μετά τα σφάλματά τους και διορθώθησαν. Διότι εκείνοι πώς το εξηγεί αυτό. Διότι εκείνοι που εσημείωσαν μεγάλην επίδοση είναι στο κακόν και στα τα γαθά, την ίδιαν πάλι θα επιδείξουν. <συσχε> Δείτε πως τον... Μεγάλη Μαρκα είναι ο Χριστός Πώ Πως του βάζει λογισμό. Είσαι αμαρτωλός, αν και στιάχιος του λέει. Του βάζει τον λογισμό ότι θα είναι η καλύτευση από πριν το δώσει θάρρος. Και δεν το στηρίζει στον αέρα. Το στηρίζει πραγματικά. Αυτό είναι παιδαγωγός. Λοιπόν. Επειδή γνωρίζουν καλώς με πόσο χρέος είναι χρεωμένοι, πράγμα που εδήλωσε και ο Χριστός όταν έλεγε προς σήμωνα τον Φαρισαίο περί της γυναικός εκείνης, της πόρνης δηλαδή. Φιλέπεις λέει τα αυτή τη γυναίκα, η εις στον οίκο σου, είδωρ εις στους πόδας μου δεν έδωσες, αυτή δε με τα δάκρυα του πόδας μου έβρεξε και με τα στρίχα αυτή αυτής τους εσπόγγισε. Φίλοι μα δεν μου έδωσες, αυτή δε αφότου εισήλθον δεν έπαψε να καταφυλούν τους πόδας μου. Με δεν είναι λείψες και λοιπά και κλπ. Δια, τούτο σου λέγω, δια τούτο σου λέγω, θα αφαιθούν οι αμαρτίες αυτή οι πολλές διότι αγάπησαν πολύ. Εις, δε, αφήνε, εις δε αφήνεται ο λίγων ο λίγων αγαπά. Είπε δε εις αυτήν αφαίονται σου οι αμαρτίες. Δια τούτο λέει και ο Χριστό όμω συνεχίζει. Και ο διάβολος, επειδή γνωρίζει ότι οι διαπράξαντες τα μεγάλα καλά, κακά, όταν αρχίζουν να μετανοούν, πράττουν τούτον πολύ έντονα, καθότι γνωρίζουν όσα πλημέλισαν ήδη, φοβείται και τρέμει μήπως ποτέ κάνουν αρχή της μετανοίας. Διότι όταν αρχίσουν, τότε προχωρούν ακάθεκτοι. Και υπό τη μετανία, αναρριπιζόμενοι ω αν πυρ, επεξεργάζονται τα ψυχάς των καθαροτέρα και από το καθαρό χρυσό, ω αν οθούνται από κάποιον άνεμον ισχυρό, τη συνειδήσεως και τη αναμνήσεως των αμαρτιμάτων ή στο λιμένα τη απαθία. Όταν κανείς έχει συνέστηση, ε, βεβαίω ο αμαρτία. Γι' αυτό δεν αφήνει ο Διάβολο, βάζει την απόγνωση, βάζει τον φόβο, βάζει την δειλία. Νομίζετε κάτι πολύ και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. βάζει την ιδέα ότι δεν ξεπερνούνται αυτά τα πάθη. Σε τρελαίνει με την ιδέα ότι είσαι τους Γιατί φοβάται ο Διάβολο. Όταν κάποιο πάρει ελπίδε και ξεκινήσει η προσπάθεια έχοντα και την εμπειρία τη προσωπική του πτώσεως και έχοντα εμπειρία τι σημαίνει να μην έχει τη χάρη του Θεού, τότε ξεκινάει με μεγαλύτερη ορμή και γίνεται καθαρότερο από ό,τι ήταν πριν ο άνθρωπο. Άρα, ποια είναι η διαφορετική ηθική της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο. Κάνει εγκλήματα, θα σε καταδικάσουν και το πολύ πολύ κάποτε στα γεράματά σου να σε κάνουν εκτό. Στα πνευματικά γίνει κλίματιας, σου λέει ότι μπορεί να γίνει καλύτερο από ό,τι σου μπορεί να γίνει δηλαδή. Mm. Δεν τρέλα αυτό το πράγμα. Τρέλα είναι. Γιατί προποθέτει αυτοσυναίσθηση, γιατί ο κοσμικό νόμο είναι καλούπια. ΑΒΓ, νόμο, αναγκαιότητα, εχμαλωσία. Ε, ε, ε, ε ο πνευματικό νόμο είναι ελευθερία, είναι σχέση, είναι αγάπη. Και άρα, αν αυτό το πράγμα σου γεννά συνέστηση να αγαπεί τον Θεό και να κάνει να κολληθεί ο πίσω αυτού και να γίνει ένα με τον Χριστό, τότε γίνεσαι Άγιο. Μα δεν έκανε τόσε αμαρτίε πριν. Δεν έκανε τόσε αμαρτίε, αλλά δεν αγαπούσε τον Χριστό τόσο. Άρα, μέτρο δεν είναι τι αμαρτίε κάνα, αλλά πώ αγαπούμε τον Χριστό. Μέτρο δεν είναι πόσο καλοί είμαστε με τον εαυτό μας, αλλά πόσο συνδεόμεθα με τον Χριστό. Και αν αυτό το πράγμα με κάνει να είναι το αληθινά, τότε αυτό είναι που με καταξιώνει. Άρα ο κόσμος αγωνία να αποδεικνύει την ηθική στα έργα μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, γιατί ο κόσμος δεν έμαθε το μυστήριο της σχέσεως. Όταν αποουσιάζει σχέση, όταν αποουσιάζει ικανότητα σχέσης και αγάπης, και όταν αποπροσωποποιείται η κοινωνία, τότε ευδοκιμεί ο νόμος. Ευδοκιμεί η έννοια της αντικειμενικής κρίσης των πράξεων του ανθρώπου, που κρίνεται μόνο με εξωτερικά κριτήρια και όχι με βιωματικά εξωτερικά κριτήρια. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο διάβολος λέει φοβείται τον άνθρωπο που μετανοεί. Και ει τούτο λέει, ευρίσκονται ει πλεονεκτικότεραν θέση από του μη αμαρτύσαντε καθόλου, ει το ότι έχουν περισσότερον ορμητική την προθυμία των. Αρκεί, όπω είπα και πριν, να κάμουν αρχήν. Διότι το δυσχερέ και δυσκατόρθωτο είναι τούτο: το να εμπορέσει κανεί να σταθεί ει την είσοδο και εγγύσει τα πρόθυρα Τη μετανία και να αποθύσει και να καταβάλει τον εχθρό που κάθεται στην είσοδο και εκπέμπει πύρ. Άρα, ποιο είναι το δύσκολο, η αρχή να γίνει, η απόφαση να πάρουμε. Εμείς τι κάνουμε, λέμε αμαρτήσαμε και μετά ο αλλά δεν πήραμε απόφαση για μετά είναι πραγματική. Απλώ η μετάνοιά μα είναι. Μια αποκατάσταση τη ψυχολογική της, του, του εαυτού μα, μια, μια ενοχικότητα που θέλουμε να τη διώξουμε ψυχολογικά έτσι. Να το κάνουμε έτσι. Το, το, το λεωθήκαμε. εντάξει. <laughs> να τακτοποιηθούμε. Αλλά όχι να αλλάξουμε ολόκληρη. Που είναι υπόθεση απόφαση. Γι' αυτό ουσιαστικά η μετάνεια μια φορά στη ζωή του ανθρώπου και μετά μπαίνει στη δικασία μεταννία διαρκής Το θέμα είναι να γίνει αρχή. Να πάρει ο άνθρωπος την απόφαση. Και όχι να παίρνει αποφάσει. Παντρεύουμε, τα παντρεύουμε. Δουλεύω, δεν δουλεύω. Αδυνατίζω, δεν αδυνατίζω. Αλλά να πάρει ο άνθρωπο κατευθείαν να μπει σε αυτή την πορεία. Μετά δε τούτο ούτε εκείνο δεν θα επιδείξει τόση μανία άπαξ, κοιτηθεί και πέσει. Ο διάβολο δεν μα στην αρχή. Είναι μέχρι να εξομολογηθούμε και αρχίζω, αλλά ζυυρώνει. Τι θα συναντήσω, τον πιάτη τα έχει παλμία, τα χέρια αρκετά δρομένα. χίλια δυο πράγματα. Φαντάζε ένα πνευματικό μπαμπούλα, πως θα πω μέσα, άρχισε, ξέρω καταπίνει, δεν μπορεί κάθε καλά στο κάθε, να βγάζει το σακάκι, το βγάζει στο σακάκι, αχ, να το πω να μην το πω, τι θα πει ο παπά, και όλα αυτά τα πράγματα, και τρελαίνεται. Το πράγμα το πω πολύ απλό, πού να ξέρει ότι και ο παπάς ίδιος είναι. <laughs> Α, αλλά, όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι να πει σε μια δικασία, <laughs> καθαρά να ξομολογηθεί. Να τα καθέσει στον Θεό. Όλη την ίδια φύση έχουμε. Μα γι' αυτό λέει ο Ιρησό όμω έβαλε να εξομολογούνται οι άνθρωποι σε ανθρώπου, σε παπάδε και όχι σε αγγέλους. Γιατί θα τρέμουμε την καθαρότητα των αγγέλων. Ενώ ο παπά είναι μειοπαθή. Την ίδια φύση, τη, τη διαμαρτυρία θα μα καταλάβει. Θα δείξει ευσυμπλαχνία, θα δείξει φιλανθρωπία. Και λέει, αν τη από τη στιγμή λοιπόν που πολεμηθεί ο, ο διάβολο και νικηθεί. Δηλαδή κάνουμε αρχή, μετά εξασθενεί, δεν μας πολεμάει τόσο πολύ. Γιατί ή φύγαμε από το οπτικό του πεδίο, φύγαμε από την κυριαρχία του, δεν είμαστε πλέον υπό το φάσμα του. Και λέει πάρα πολλά που είναι χρήσιμα, δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα διαβάσουμε μόνο ένα παράδειγμα τελευταίο που ήταν εντυπωσιακό. Και λέγοντα όλα αυτά, ο ίδιο όμω ο Θεόδρομο, και να αλεί πάρα πολλά πράγματα, τον ενθάρρυνε, τον ενισχύει, του λέει και παραδείγματα. Το ανέφερε παραδείγματα από την η καινή διαθήκη, από την Παλιά διαθήκη, στο τέλο του λέει, να σου πω και για μερικού σύγχρονου. Γιατί και εμεί το έχουμε, Χου, λέμε, τάξεω, τάδε μάτια, σήμερα, ενώ Άγιο έχουμε. Και όταν είναι κάποιο κοντινό χρονικά, το παίρνει περισσότερο θάρρο, είμαστε πιο πιστοί, γίνει πιο εύπιστο σε εμά. Και όταν αναφέρει κάποιο παράδειγμα κάποιο που αμάρτισε και επανήλθε αναφέρει για έναν νέο που και μιλάει για έναν μεγαλύτερος ηλικία. Και αυτός βεβαίω λέει και έπεσε και γέρθη ενώ ήταν ακόμη νέος. Μιλάει για το πρώτο μου παράδειγμα. Κάποιος άλλος όμως λέει ακούστε τι έπαθε. Έπειτα από πολλούς ασκητικούς υδρότες τους οποίους ε, ε, ε, ε, έζησε στην έρημο έχουν μόνο έναν συνασκητή και ζήσουν αγγελικών βίων και προς το γύρας κατευθυνόμενο δεν ξέρω πως ένας ασκητή μεγάλος λέει που ζούσε σε σπηλιές με ένα άλλος στην του που μεγάλου ασκητικούς αγώνες έφτασε σε βαθύ γύρας δεν ξέρω πως από κάποιο σατανικό συμβάν και νισταγμό της ψυχής τι έργο το νησταγμό ναι ο νησταγμός η ακυδεία η ραθυμία ή κάποιος κρυφός εγωισμός που δεν φαίνεται και είναι δαίμονας μέσα μας και δεν το καταλαβαίνουμε αφήσας μικράν δύο εις των πονηρών περιέπεσε στην την επιθυμία να έλθει η σχέση με τα γυναικός αυτός ποτέ δεν είδε γυναίκα από τότε που αφιερώθη ις των μοναχικών δύο. καταρχάς είχε αξίωση από τον συνασκητή του να του δίδει κρέας και είνων και τον απειλούσε ότι αν δεν τα λάβει θα πάει στην αγορά έψαχνε αφορμές ο τύπος Έλεγε δι' αυτά όχι διότι επεθύει μικρίας να φάει αλλά επειδή ήθελε να έβρει κάποια να φορμή και πρόφαση να κατεβεί στην πόλη. Εκείνος απορούσε δι' αυτά και επειδή εφοβήθη μήπω δια της απογορεύσεως των οθήσεις μεγαλύτερων κακών του δίδει να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία του. Δεν σε διάκρισε κι εδώ, ε. Άκουσε τι έκανε. <κυκλή> Αμορτωλός ήταν γι' αυτό. Εκείνο, φιλελεύθερο. Εκείνο απορούσε δι' αυτά και επειδή φοβήθηκε, μήπω δια της απαγορεύσεω τον κάνει να κάνει χειρότερα πράγματα, να απομακρυνθεί τελείω ή και δεν έχει νόημα με το ζόρι. Όταν όμως είδε ότι το τέχνασμά του το απέτυχε, τότε έδειξε φανερά την ανισχυντία του. Θέλει, Τι α σου φέρνει ο Τα δείτε όλα και αποκάλυψε την υπόκρισή του και έλεγε το πρέπει να κατέβει στην πόλη αυτός οπωσδήποτε. Επειδή δεν κατόρθωσε ο άλλος να τον εμποδίσει τέλο τον άφησε και παρακολουθών από μακριά παρετήρει γιατί τάχα κατήρχεται στην πόλη. Όταν τον είδε να εισέρχεται εις κακόφιμων οίκων και αντιληφθεί ότι ήλθεν η σχέση πόρνης γυναικός, έξω. Και αφού ικανοποίησε εκείνος την άτοπον επιθυμίαν του, όταν εξήλθε τον εδέχθη με ανοιχτά στα σχήρας και ρίφθη εις το λαιμόν του. Και αφού τον κατεφύλισε θερμός, χωρίς να κατηγορήσει καθόλου, δι' αυτό που συνέβη τον παρακάλεσε μόνο αφού πλέον ικανοποίησε την επιθυμίαν του να επιστρέψουν εις το ρημητήρι όντων. Τι σε στάση που τον συγκλώνησε, τον τρέλανε. Καλή και η πόρνη, αλλά καλύτερος. <laughs> Γιατί για πνεύμα Θεού. Γιατί υπήρχε αγάπη Θεού. Γιατί νοιάζονταν όχι μόνο τη σάρκα του, για το όλον του. Και το είδε φως με αυτή την αγωγή. Εκείνος δε από τη μεγάλη επίκεια του αδελφού του, να επίκεια του αδελφού του, επληγώθηγ κατευθύν στην ψυχή και κατ' ανοιγείς διατα... Α, μην παρεξηγήσετε στην που είπα μην το στο πονηρό τώρα το συνειδητοποίησα <laughs> ενώ για την πνευματική διάσταση μην παρεξηγηθούμε ο φυλάξει <laughs> επληγώθη κατευθείας στην ψυχή και κατ' τολμήματά του τον ακολούθησε εις το όρος και όταν έφτασεν εκεί ζήτησε από αυτόν να τον εγκλήσεις μικρόν κελήν και αφού κλείσει τα στήρας, να του δίδει άρτων και είδωρ κατά διαστήματα ημερών και τον παρικάλεσε να λέγει εις στο το ζητούν ότι απέθανε. Κι όταν του είπε αυτά και τον έπισε να τον εγκλείσει έμεινε εκεί διαπαντός με και δαίσεις και δάκρυα από πλήνων το ρήπον της από την ψυχή του. Μετά από λίγων καιρών, επειδή εμάστιζε τη γειτονική χώρα ξηρασία και ενώ ευθύνουν όλοι οι κάτοικοι τη, προετράπει κάποιο με όνειρο να υπάγει και να παρακαλέσει τον έγκλειστον εκείνων άνθρωπο να προσευχηθεί και να πάυσει την ξηρασία. Αφού όμω επήγαινε εκεί, συντροφοβόμενος από, και από άλλου, βρήκε εκεί μόνο το συνασκητή του. Όταν δεν ρώτησε διεκείνον, έμαθαν ότι απέθανε. Επειδή όμω αντελήφθησαν ότι απατώνται, άρχισαν και πάλι να προσεύχονται. Και με το ίδιο όραμα, ήκουν το ίδιο πράγμα όπω και πρώτερο. Και τότε, αφού εκύκλωσαν εκείνον που πράγματι του υπάτησε, τον παρεκάλουν να του φανερώσει τον άνθρωπο. Διότι διεσχυρίζονται ότι δεν απέθανε, αλλά Αφού άκουσαν αυτά εκείνο και είδε ότι απεκαλύφθη το μυστικό, του οδηγεί προ τον Άγιο. Αφού δε χάλασαν το τοίχος, διότι είχε φράξει και αυτή την είσοδο, όταν ήρθαν όλοι μέσα, έπεσαν ποδόν του να αναφέροντας τα γεγονότα τον παρεκάλλουν να τους βοηθήσει κατά της πίνης. Εκείνος όμως καταρχάς αντετίθετο ισχυριζόμενο δεν έχει καμία αντιάφτην παρησία προς τον Θεό καθότι είχε πάντοτε προφθαλμόν την αμαρτία των ζωηρός. Όπως όταν την είχε διαπράξει. Όταν δεν του διγήθησαν όλα τα συμβάντα τότε τον έπλησαν να προσευχηθεί Και αφού επροσευχήθη έλυσε την ξηρασία. Να λοιπόν η δύναμη της μετανοίας αλλά δεν θα είχε αυτή τη δυνατότητα όχι απλά δεν αμάρτανε και αν μετανούσε αν δεν έχει συνέσει τη μαρτύρια του είναι αυτό που είπαμε και πριν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη συνέσεις της αμαρτωλότητάς μας αν δεν την είχε αυτή ο ασκητής δεν θα γινόταν ο Άγιος που διαβάζουμε θα λέγει αμάρτες τι έκανε άνθρωπος είμαι και εγώ και μια φορά τι κάθεται στον κόσμο τόσοι κάνω Δικιούμαι κι εγώ μια φορά. Μα αυτή είναι λοιπόν, δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν κανεί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να απενοχοποιήσει τον εαυτό του, γιατί όταν δεν έχουμε θεών και δεν έχουμε μετάνοια, έχουμε δύο επιλογέ: είτε την ονχή, είτε την απενοχοποίηση. Και παίζουμε σε αυτό το δίπολο. Ή θα έχουμε ενοχέ, ή θα προσπαθούμε να απονοχοποιηθούμε. Καλά, υπάρχει και μετάνοια, ρε παιδάκι μου. Υπάρχει και μετάνοια συνέστηση ακριβώ του χωρισμού και αποκατάσταση τη σχέση. Και σε αυτό είμαστε καλεσμένοι όλοι. Όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Κάτι να ρωτήσετε. να πω ότι η δεν είναι η αλλά η σχέση με τον Χριστό. Η αυτή δεν και η διαφορά είναι η σχέση δύο συμποτελέσματος λέγουμε σε δύο συμποτελέτες και δεν θα παίρνουν συμποτελέσματα και η σχέση με τον Χριστό η σχέση είναι ανάποδη και η αντιστολία αυτή Ό,τι γίνεται ξέχωρα από τη σχέση με τον Χριστό είτε καλόν είτε κακόν είναι φθορά. Ακόμη και η ίδια η αρετή. Αλλά η αρετή δεν είναι αντίθεση με τις σχέσεις με τον Χριστό, δεν είναι αντίπαλή, αλλά η σχέση με τον Χριστό γεννά την αληθινή αρετή. Και η επιβεβαίωση, αν όντω έχουμε σχέση με τον Χριστό, είναι και αρετή. Αλλά μια αρετή όμως που ξεχωρίζει από τη σχέση με τον Χριστό και οδηγεί στην αυτοδικαίωση, είναι δαιμονική. Μία άσκηση και μια προσωπική προσπάθεια που γίνεται για την αυτοδικαίωση μας, για την ε, αυτοεπιβεβαίωσή μας, είναι πτώση, είναι αμαρτία αυτή από μόνη της. Η αρετή όμως που είναι καρπός της σχέσης με τον Θεό, η αρετή όμως που υπάρχει να διασφαλίσουμε το δώρο αυτό της σχέσεως, η αρετή που είναι μια κατάσταση προσευχής, έμπρακτης για να πούμε στον Θεό πώς τον θέλουμε, αυτή είναι ευλογημένη αρετή. Ναι το είπαμε δεν είναι κακό Δηλαδή όταν ζητάς κάποιον Ζητάς τον Θεό Προσεύχεσαι σε αυτόν Τον ζητάς Ταυτόχρονα μετανιώνεις για τα λάθη σου Και ταυτόχρονα για να τον κολακεύσει Κάνεις μια προσπάθεια Ότι μπορείς με τις δυνάμεις σου να διορθώσεις Αλλά στο όνομά του και για αυτόν Αυτό είναι Είναι σωστό Επιβάλλεται αν όμως εγώ κάνω την αρνητή γιατί την ξεχωρίζω από τον Θεό και προσπαθώ να κάνω κάτι καλό για να λέω Αχ έφτασε και σε αυτό το επίπεδο έκανε κι αυτό το πράγμα πλέον τώρα α, ποιος με φτάνει και ταυτόχρονα δε το κάνω κι αυτό για να με ανταμείψει ο Θεός και είναι υποχρεωμένο να με ανταμείψει γιατί έκανα αυτά που μου είπε και πρέπει να με ανταμείψει και να βάλει στον παράδεισο Αυτό είναι δαιμονισμός Αυτό είναι εγωισμός Άρα η αρετή χρειάζεται όπως και υγεία στο σώμα μας έτσι και αρετή. Αλλά η πραγματική αρετή και η πραγματική υγεία όπου κέντρο αναφοράς της περιεχόμενότητας είναι ο Χριστός και η σχέση μας μαζί του και η προοπτική μας για αυτή τη σχέση. Να, ε, φύγει, φύγει. Όταν έχουμε μια επιθυμία Ή την πραγματοποιούμε για να φύγει, να φύγει Ή το πρώτο πως το είπατε είναι να το πολεμάω ναι. Ασφάλως το πολεμάω Για <laughs> να εξηγηθούμε γιατί μετά θα προλαβούν τα ραντεβού στην εξομολόγηση <laughs> Αλλά Πέρα από αυτό όμως Δηλαδή ε, η δηλαδή, την επιθυμία σημαίνει ότι αν κάποιος πραγματοποιεί την επιθυμία του έτσι με αυτή την κατάσταση αφασίας, ούτε αληθινή μετάνοια θα έχει. Μα είναι στιμένο πράγμα, δηλαδή ε, γυναίκα μου εντάξει θα πάμε καμιά άλλη και θα έρθω και σε εμείς την Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό σχέση. Αυτό είναι απάτη, αυτό είναι ψευτιά και ψεύτικη θα είναι και μετάνοια. Αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί, αλλά με ποιον τρόπο. Εκείνη το πιο σημαντικό, το πιο... αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν αμαρτάνουμε. Αλλά πώς αντιμετωπίζουμε την επιθυμία, το πάθος ή, την... ή την έξι, τη συνήθεια, την κακή δηλαδή. Ή με έναν επιθετικό τρόπο ή με έναν πιο επιστημονικό τρόπο. <ΣΣΣ> δηλαδή, το πάθος νικέται με πάθος. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο πάθος να βάλουμε στην καρδιά μας για να μην έχει δύναμη αυτό. Δηλαδή, εάν προσπαθώ μια κατάσταση αμαρτητική που έχω να την πολεμήσω χωρίς προϋποθέσεις, μια-δυο θα το καταφέρομαι. Θα, θα έρθει πιο μεγάλη δύναμη του πάθους όσο και να το αποθύσω μέσα μου μια-δυο-τρεις δουλεύει δολες θα βγει τόσο χήμαρος που θα με διαλύσει. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να βρω ένα άλλο πάθος που να μεταποιήσει την εφάμορ των επιθυμίων μου. Άρα πρέπει να δυναμώσει η αγάπη μου για τον Θεό Να δυναμώσει η αγάπη μου για τον άνθρωπο. Δηλαδή θετικά να πολεμήσω το πάθος. Όχι με την αντίσταση απλά. Όχι με την επίθεση. Θετικά σημαίνει να τροφοδοτούμε από την αγάπη του Θεού. Με την προσευχή, με τα μυστήρια της εκκλησίας μας. Με την αγάπη με του ανθρώπους, με τον καλό λογισμό να αποφεύγω την κατάκριση να αποφεύγω τέτοια πράγματα που είναι στι δυνατότητες μου και σιγά σιγά όταν γεννηθεί μέσα μου η αγάπη για τον Θεό η γλύκα που θα νιώσει η καρδιά μου θα αποβάλει την άλλη γλύκα ως ψεύτικη γλύκα δηλαδή χωρίς την εμπειρία της χαράς του Θεού δύσκολο άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί στην αμαρτιά ή σχεδόν αδύνατον είναι άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να οικοδομηθεί μέσα μας η χαρά του θεού. Γι' αυτό επιμένουμε πολύ στην προσευχή. Η προσευχή είναι ο έρωτας με τον Θεό. Η προσευχή είναι η δυνατότητα να, γε... να γλυκαίνει η καρδιά σου από τον Θεό. Να συγκινείται η καρδιά, να γεμίζει η καρδιά. Για να μην έχει ανάγκη τα ψεύτικα πράγματα, τα σκουπιδάκια. Άρα πρέπει να εντρυφήσουμε θετικά μέσα μας το καλό και όταν έρθει το κα... καλό θα φύγει το κακό. Αν όμως μένουμε απογυμνωμένοι από όλα αυτά και μένουμε σε μια ιδέα του κακού που αγωνίζουμε, πώς θα αντιπολεμήσουμε, δεν θα το ξεφύγουμε το πρόβλημα και θα δυναμώσει. Το καταλάβατε? Άντε, θέλω να ρωτήσω. Πολλές φορές μπορεί να έχει μια εμπιστησία και να τη λαμβάνε σε κάποια ώρα και στιγμή σε μακτήρια. Έχετε σαν αυτό. μπορεί να είναι του πονηρού για να σε Αν να σε τρελάνει του πονηρού. Α, Αν όμω αυτό δίνει χαρά και σου δίνει δημιουργικότητα και σου δίνει αγάπη, του Θεού. Αν σε τρελάνε, το πονηρούν. Μερικοί άνθρωποι που έχουν την ευλογία να πάνε να κοινωνίσουν. Αχ, τι έκανα. Μάλλον δεν κατάλαβε ο φίλο μου, τι του, του, του, του είπα. Δεν κατάλαβε και μόνο τη ευλογία, δεν το εξήγησα καλά. Και οι λογισμοί και δεν πάνε να κοινωνίσουν. Ανθρώπου ή κοινωνάει με μισή καρδιά, του πονηρούν εκείνη την ώρα. Ό,τι δηλαδή σφίγγει την καρδιά του ανθρώπου, την περιορίζει την κάνει καταθλιπτική, την ταλαιπώρει, δεν είναι του Θεού. Οποιοσδήποτε όμως μνήμη της αμαρτίας μας γεννά, παράλληλα με το πένθος για το λάθος, αλλά και χαρά και δύναμη και ενθουσιασμό, είναι του Θεού αυτή η μνήμη. Άρα εξωτερικά δεν μπορείτε να το διακρίνουμε, το διακρίνουμε μέσα από αυτό που μας αφήνει στην καρδιά. Πέρασε η ώρα, εξομολόγηση μεγάλη εβδομάδα δεν έχει και μην γελάτε. Δι' Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών και σώσων ημάς.